Κεφάλαιο ΚΓ, σελίδα 353, στήχη 1 στους 25, ο κύριος ενώπιον του Πιλάτου και του Ηρώδου. 1. Κι αφού εισηκώθη όλον το πλήθος των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων που απαιτέλουν το συνέδριον, έφεραν τον Ιησούνι στον πιλάτον 2. Ήρθισαν δε να τον κατηγορούν και να λέγουν. Αυτόν τον ύβραμε να διαστρέφει και να παρακινεί σε επανάστασην το έθνος και να εμποδίζει να δίδωμεν φόρους στον Κέσσερα. Και όλα αυτά τα έκαμε διότι λέγει για τον εαυτόν του ότι είναι ο Χριστός δηλαδή είναι βασιλεύς. 3. Ο δε Πιλάτος ρώτησε τον Ιησούν και του είπε Σύ ο αβοήθητος και καταλελυμένος είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς του απεκρίθηκε είπε «Το λέγει και εσύ ότι είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Η βασιλεία μου όμω δεν είναι όπω την εννοεί, Σίκη, κατηγορή μου. 4. Ο Δε Πιλάτο είπε προ του αρχαιρεί και τα πλήθη του λαού: Δεν ευρίσκω τίποτε το ένοχον και αξιοκατάκριτον ει των άνθρωπων αυτών. 5. Αλλά αυτοί με δύναμη και επιμονή, οι μεγαλύτεραν κατηγόρουν τον Ιησούν και έλεγαν ότι αναστατώνει τον λαόν και διδάσκει το πανεστατικό του κήρυγμα ει όλη την Ιουδαίαν, διότι το ίθχισαν από την Γαλιλαία και το μετέφεραν έω εδώ. 6. Ο Πιλάτο Δε, όταν ήκουσε την λέξη Γαλιλαίαν, ηρώτησε νεαν ο άνθρωπο είναι Γαλιλαίος. 7. Και όταν επληροφορήθη ότι ο Ιησούς είναι από την επαρχία τη εξουσία και δικαιοδοσία του Ιρόδου, τον παρέπεψαν εις τον Ιρόδιν που είτο και αυτός στα Ιεροσόλυμα κατά τα σημαίρα σε αυτά του Πάσχα. 8. Ο Δε Ιρόδη, όταν είδε τον Ιησούν, εχάρη πολύ, διότι επεθύμη από πολύν καιρό να τον είδη, επειδή οίκουε πολλά αυτόν. Και ήλπιζε τώρα να είδη κάποιο θαύμα να γίνεται υπ' αυτού. 9. Τον ηρώτα δε ο Ηρώδης και του προέβαλε ζητήματα και ρωτήσεις πολλάς. Ο Ιησούς όμως ουδε μίαν απόκριση νέδωκεν σε αυτόν. 10. Έστεκαν δε οι και οι αρχιερείς και με επιμονήν και η ζωηρότητα κατηγόρουν τον Ιησούν. 11. Αφού δε τον ἐξυφτέλισε ο Ηρώδης μαζί με το στράτευμά του και αφού τον ἐνέπεξε τον ενέδισε προ μεγαλύτερων εμπεγμών λαμπράν ηγεμονική στολήν και τον έστειλε πάλιν στον πιλάτον. 12. Με την κολακευτική δετάφτην φιλοφροσύνη που έκαμεν ο πιλάτο αποστήλασε στον ηρόδην τον Ιησούν, συνεφιλιώθησαν κατά αυτήν την ημέρα μεταξύ των και οι δύο, και ο πιλάτο δηλαδή και ο ηρόδη, διότι πρωτύτερα είχαν έχθρα μεταξύ των. 13. Ο πιλάτο δέαφου συνεκάλεσε του αρχαιρεί και του Άρχοντα και των λαών, 14, Είπε προς αυτούς Μου εφέρατε τον άνθρωπον αυτόν και τον εκατηγορήσατε ότι αποτρέπει και απομακρύνει τον λαόν από την υπακοήν και νομιμοφροσύνη προ τον Κέσσερα. Και ειδού εγώ, αφού τον ενέκρινα μπροστά σα, δεν ήβρα τον άνθρωπον αυτόν τίποτε το ένοχον και αξιοκατάκριτο από όλα αυτά που τον κατηγορείτε. 15. Αλλού το ενοχήν. Και η αυτή του σοβαρά, διότι έστελα προ αυτόν και για να διατυπώσετε μόνοι σα τα στον Ηρόδιν. Και η Δού απεδείχθη ότι δεν έχει διαπραχθεί από αυτόν κανένα έγκλημα άξιον τη ποινή του θανάτου. 16. Λοιπόν, αφού το επιβάλλω κάποιαν σοφρονιστική ποινή και τον μαστιγό σου, θα τον απολύσω. 17. Υπεχρεούτο δε ο Πιλάτο από έθιμον κάθε ορτίν του Πάσχα να αφήνει ελεύθερον προσκάρεν αυτών ένα φυλακισμένον. 18. Εφώναξε δε όλων μαζί το πλήθο και είπαν. Σήκωσε αυτόν από το μέσον. Φανάτος τον. Άφησε έμαστε ελεύθερον τον Βαραβάν, 19, ο οποίος είχε ρυφθεί στην φυλακήν δια κάποιαν στάσιν που έγινε στην την πόλη των Ιεροσολίμων και δια κάποιων φόνων. 20. Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος εφώναξε και ομίλησε προς τον λαόν επειδή ήθελε να αφήσει ελεύθερον τον Ιησούν. 21. Αυτοί όμως εφώναζαν δυνατά και έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». 22. Ο δε Πιλάτο διατρίτην φορά του είπε: Θα τον αφήσω ελεύθερον και δεν θα τον σταυρώσω. Διότι τι κακόν έκαμεν αυτό. Δεν έβρωνε σε αυτόν τίποτε το άξιον τη ποινή του θανάτου. Θα τον μαστιγώσω λοιπόν και θα τον αφήσω ελεύθερον. 23. Αυτοί όμω επέμεναν με μεγάλα φωνά και ζήτου να σταυρωθεί ούτω. Και υπερίσχιον ε φωνέ αυτών και των αρχιερέων ώστε να μην ακούεται η φωνή του Πιλάτου. 24. Ως εκ τούτου δε ο Πιλάτος έβγαλε την οριστική απόφαση να γίνει αυτό που εζήτουν 25. Τους αφήκε δε ελεύθερον τον Βαραβάν ο οποίος είχε ρυφθεί στην φυλακή διαστάσιν κεφώνων και, και του οποίου την απόλυσην εζήτουν οι Ιουδαίοι τον δε Ιησούν παρέδωκε να τον κάνουν ό,τι αυτοί ήθελαν δηλαδή να τον σταυρώσουν